Θα Ανεβαίνω και πατώ στην να Υπάρχει η ιερά εικόνα τη Παναγία τη στο στον του Αγίου Δημητρίου Νέα στο Βύρονα. Το παράδοξο και το θαυμαστό ταυτόχρονα σημείο είναι ότι αυτή η εικόνα δακρυρωεί και το βλέπει ναι. από κοντά αυτό το θαυμαστό γεγονός. Παναγία μου, τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Θαύμα είναι αυτό. Είναι θαύμα, όχι πέρα στους περακάμπους, στο Δομοκόπου ή από άλλο, Είναι εδώ στο βίρονα. πολύ κοντά μας, στην εκκλησία από πέρυσι. Είναι μια εικόνα που δακρυροεί. κλαίει δηλαδή. Ένα κολλήριο κάτι δεν έχει βρεθεί να βάλει κάποιο και κλαίει συνεχώ αυτή η εικόνα. Τι σημαίνει αυτό, Σημαίνει ότι έχουμε θαύμα στην πόρτα μα. Βεβαίω, τα μέσα ενημέρωση που σέβονται τον εαυτό του και πρέπει να ενημερώσουν το λαό είναι εκεί με ζωντανέ συνδέσει, να δείχνουν την δακρυ εικόνα. Και όλο αυτό είναι μήνυμα. Σημαίνει κάτι. Δεν συμβαίνει στου πέρα κάμπου που βάλαμε στο τραγούδι, γιατί δεν βρίσκαμε κάτι πιο κοντινό. Συμβαίνει στο Βίρονα, στη Νέα Ελβετία, στον Άγιο Δημήτριο. Το θαυμαστό σημείο αυτό έχει η τύχη τη ιδιαίτερη και πολύ προσεκτικής αντιμετώπισης, κυρίως από τη Μητρόπολη και σαργιανίς και Βύρωνος και η Μητού. Μάλιστα γίνεται και κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθειών παρουσία των πιστών. Αυτό μάλιστα. ορατό από πάρα πολύ κόσμο και είναι πολύ σημαντικό, ο ναός είναι ανοιχτό ο κόσμος προσέρχεται... Και η δύση σώμα σου βλέπει από κοντά όσα θαυμαστά συμβαίνουν. Κι καημένος, πάω και εγώ καημένο. Πάω και εγώ καημένο. Πάω και εγώ καημένο για να λειτουργηθώ. Πιστεύω ει έναν Θεό, πατέρα παντοκράτορα, Πηγή νυουρανών και γη. Ορατώνται πάντων και οράτων. Να κάνω το σταυρό μου. Να κάνω το σταυρό μου. Εγώ κάνω το σταυρό μου. Να Δεν θέλω να μου μιλάτε άμα κάνω το σταυρό μου Βλέπω μια Παναγιάλη Βλέπω μια Παναγιάλη Σταμάτη! Τι είναι πάλι! Κοιτάξει ένα μανούλι ρε που μας κοιτάει Βλέπω μια Παναγιάλη Τι θεογκόμενα είναι! Βλέπω μια Παναγιά Την κυρία Γιώπτα Παπαρίδου Να κάνει το σταυρό της Η τσιριμπιμ τσιριμπομ όσο μπορείτε να δείτε πίσω μου εδώ υπάρχει η εικόνα της Παναγίας η οποία δακρύζει <Ρι> μάλιστα να σας πω πως δακρύζει εδώ και 1,5 χρόνο <Ρι> κολύριο, κολύριο κάτι έναν γιατρό να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και έχουμε θαύμα με στα πόδια μας Ε, και επειδή πήγε η εκεί, η ρεπόρτερ, κάνει τα, το live, στείλονται οι κάμερε, τα link για να μεταδοθεί στην πρωινή εκπομπή του Sky. Ο πρώτο κύριο που ακούσαμε είναι από την χθεσινό απογευματινή του Ευαγγελάτου. Απασχολεί το θέμα και είναι λογικό. Πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Η συνάδελφο η πρωινή είχε απευθυνθεί στους ειδικού και τη είπαν τι ακριβώ μπορεί να σημαίνει αυτό. Πολλοί είναι Δημήτρη εκείνοι οι οποίοι αναφέρουν ότι το δάκρυ αυτό τη Παναγία θέλει να μα προετοιμάσει για κάτι το οποίο θα γίνει στο άμεσο μέλλον. Δεν αναφέρουν αν είναι θετικό ή αν είναι αρνητικό. πάντως για κάτι το οποίο θα συμβεί στο άμεσο μέλλον. Υπάρχει Ας και μια άλλη ερμηνεία σύμφωνα με του ειδικού. Σύμφωνα με τους ειδικού σύμφωνα με τους ειδικούς, mm -hmm. οι οποίοι αναφέρουν ότι αυτό που, που συμβαίνει τώρα στην Παναγία είναι επειδή ε, ουσιαστικά θέλει και αυτή να δείξει τη συμπόνια τη για όλα αυτά που περνάει λαός το τελευταίο διάστημα. Επιμισωτάκι, περνάει ο λαό διάφορα το τελευταίο διάστημα και την άφησε ο οικονομικό να τα πει όλα αυτά και έρχεται η Παναγιά. Να κλαίει σύμφωνα πάντα με του ειδικού. Ποιοι είναι οι ειδικοί, η ο... Η είναι ο κόρο. Τη ύπνη ο η δικό είναι ο κόρο, τη ύπνη ο κόρο ότι μπορεί να έχουμε θέματα. Αλλά εμένα μου έκανε εντύπωση αυτό, ότι δηλαδή και η ίδια η Παναγία, αφήστε το ΣΥΡΙΣ, αφήστε τα άλλα κόμματα τη αντιπολίτευση. Και η ίδια η Παναγία κατέβηκε κάτω, στον Άγιο Δημήτρη στην Ελβετία μόνο, για να κλάψει η συγκεκριμένη της εικόνα, το υλικό δηλαδή, ξύλο, μπογιά, τι άλλο είναι αυτό, για όλα αυτά που έχουμε περάσει ή για όλα αυτά που θα περάσουμε, όπω είπαν οι ειδικοί. Γιατί για κάτι από τα δύο, μπορεί να είναι και τα δύο, δεν το είχε ω επιλογή. Οι ειδικοί είπαν για αυτά που θα έρθουν τα πολύ δύσκολα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Περιμένουμε ανακοίνωση από τη Νέα Δημοκρατία που να καταγγέλει την Παναγιά, που με αυτόν τον τρόπο δεν είναι με την κυβέρνηση. Είναι με τα άλλα κόμματα, με το ΣΥΡΙΖΑ, ξέρω εγώ. ΣΥΡΙΖΑ η Παναγιά του Αγίου Δημητρίου στην Νέα Ελβετία, στο Δήμο Βύρονο, τη Μητροπόλεω, και Σαριανή, να μην τα ξεχνάμε, Δανίλη Μητροπολίτη από την. Παλιά ομάδα των ε, ιερέων τότε, του Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου στο Βόλο. Από εκεί μας ήρθανε. Ε, το κλάμα εδώ της Παναγιάς το κρατάμε γιατί είναι για όλα αυτά που θα έρθουν και για όλα αυτά που φύγανε. Αλλά υπάρχουν και άλλα κλάματα και άλλα δάκρυα που είναι πιο πολύτιμα. Θα καταλάβετε τώρα ένας ακροατής παίρνει στην εκπομπή του Κυριάκου Βελόπουλου. Ε, πάμε σειρά Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, καλημέρα. Καλημέρα σας. Ολόψυχα σε κουράγιο και δύναμη. Σε χαιρόμαστε στη Βουλή, Ελληναρά μου. Ψήμα είσαι, είσαι στην καρδιά μου. Θέλω να μείνω για πάντα μαζί μα. Σ' αγαπώ. Να είστε καλά. Μην οχολογούντε όλοι. Να είστε Είμαι καλά. Στη ψυχή μου. Σ' αγαπώ, αγαπώ. πατέρα μου. Σε βλέπω στη Βουλή και χαίρομαι. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Σ αγαπώ. Σ' αγαπώ! Η αγάπη αυτή με πεθαίνει Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ Ε λιναρά Η αγάπη αυτή με αναστένει Σ' αγαπώ Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Η αγάπη αυτή με πεθαίνει Να είστε Είναι καλά ολοκοτρώνι. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ Η αγάπη αυτή ανασταίνει Σ' αγαπώ Τι λέει το ημερολόγιο Λέει 2022 Είναι ο Κολοκοτρώνης ο Βελόπουλος Και η Παναγιά η εικόνα στο να Κλαίει για όλα αυτά που θα έρθουνε Μάλλον κλαίει από τα γέλια. Αν ήταν σοβαρή και η Πανεγία εκεί στο Βίρου, να, η εικόνα, θα κλαίει από τα γέλια με όλα αυτά που συμβαίνουν. Αυτό το σπαραγμό του ακροατή εδώ θέλαμε να τον μοιραστούμε μαζί σα. Παίρνουν και σε εμά ακροατέ, αλλά δεν κλαίνε, δεν λένε τέτοια. Θα ακούσουμε μετά κάποια αποσπάσματα, γιατί σήμερα έχουμε γενέθλια. Όχι προχτέ που τα θυμήθηκε ένα ακροατή, δεν πήρε μόνο αυτό ο ακροατή το Βελόπουλο, πήρε και μια κυρία. Καλημέρα σας. Ζέρετε, κυρία Καλημέρα σας κύριε Βελόπουλε. Καλό. Από τη Θελονίκη τηλεφωνώ. Ναι. Λοιπόν πήρα να σα πω ότι θα σας, σας θαυμάζω. Δεύτερο, έχω μια ελπίδα στο Θεό ότι μπορεί μια μέρα να δούμε μια, μια καλύτερη μέρα και δεύτερο, δεύτερη ελπίδα μου είστε εσείς. Μουσήν. Γιατί είναι κάποιος κάτι πρέπει να έχει ένα χάρισμα από το Θεό. Δεν γίνεσαι ζωγράφος αν δεν... Πάρεις από το Θεούλι ένα χάρισμα Συμφωνώ σε αυτό Εσύ γεννηθήκατε ηγέτης κύριε Βελόπουλε Όχι oh, γεννηθήκα yeah. δεν... γεννηθήκατε άνθρωπος Η στο γεννηθήκατε της κύριε Μελόπουλε. Όχι είναι άνθρωπο δεν είναι. Μια λέξη σου δίνει τη ζωή Τελοπον. Και μια σου λέξη μου την παίρνει Μια λέξη σου μου δίνει τη ζωή Το εταιρικό φίλες και φίλοι Και μια σου λέξη Αυτό είναι πλυσμένο έντονο το βλέπετε εδώ, τεράστιο. Σ' αγαπώ, αγαπώ, αγαπώ μου Η αγάπη αυτή με πεθαίνει Να καλά. αυτή εσύ γεννηθήκατε ηγέτης κύριε Βελόπουλε Όχι oh, γεννηθήκε <συσχε> άνθρωπος δεν είναι <συσχε> ah, μας... Καλά κάνει και μας το λέει και αισθάνεται την ανάγκη Δεν γεννηθήκε ηγέτης, γεννήθηκε ένας άνθρωπος Δεν είναι κάτι σημαντικό και το προσπερνάει Έτσι αυτά τα πάρα πολύ, πολύ ωραία από τους ακροατές <συσχε> του Βελόπουλου Πάμε τώρα στο λεξικό αλλάζουμε θέμα Άιλος, άιλος, άιλος γράφεται με αυ, λάμδα, όμικρον, σίγμα Άιλος λέει το λεξικό Αυτό που δεν έχει υλική υπόσταση, ασώματο, πνευματικό. Το αντίθετο του άϊλο είναι υλικό. Το πνεύμα. Και δίνει παραδείγματα το λεξικό. Είναι ωραία αυτά τα παραδείγματα. Το πνεύμα είναι άϊλο. Υλικά και άϊλα αγαθά. Τόσο πολύ διάφανο, εθέριο, ανάερος, σαν να ήταν άϊλο. Οι άειλε μορφέ των βυζαντινών αγιογραφιών. Άϊλο λοιπόν η λέξη. Όταν το λέμε στα προφορικά, το καταλαβαίνουμε. Όταν θα το δείτε γραφτό, αυτό. είναι Άιλος. Καταλαβαίνετε Την κάνατε την εικόνα της λέξης στο μυαλό σας. Πάμε τώρα να ακούσουμε το Δήμαρχο Βόλου, Μπέο, ο οποίος του είχανε γράψει, του είχανε βάλει στο κείμενο αυτήν τη λέξη. Το σημείο στο οποίο διαφέρει το Μουσείο της Αργούς, απ' όλα όσα γνωρίσαμε και το καθιστά μοναδικό, αφορά στην αύλη υπόστασή του. <Συκλή> αφορά στην αύλη υπόστασή του. Πρόκειται για ένα μεγάλο έργο, που θα φιλοξενήσει στοιχεία της άυλης πολιτιστικής μας κληρονομιάς το μύθο της αργούς. Ολοκληρώνουμε ένα μεγάλο έργο. Το μεγαλύτερο ίσως που αφορά στην άυλη πολιτιστική κληρονομιά σε πανελλήνιο επίπεδο. Αυτό είναι το σωστό. Άυλος είναι, όχι άϊλος. Οπότε τα παραδείγματα του λεξικού γίνονται ως εξή. Το πνεύμα είναι άυλο. Υλικά και άυλα... Θα μου ξεφύγει το Σαρδάμ, αγαθά. Τόσο πολύ διάφανο, εθέριο, ανάερος σαν να ήταν άβλο. Οι άβλε μορφέ των Βυζαντινών αγιογραφιών. Πόπο, άβλα, που είναι ο Μπέο, εδώ ταιριάζει. Του είχαν γράψει εκεί κάτι παρατρεχάμενοι, βάλαν τη λέξη άϊλο για το μουσείο τη Αργού που εγγενιάσανε προχτές. Και ήταν και ο Άδωνη αυτά τα εγκαίνια και εξέφρασε το θαυμασμό του Άδωνη, τη αρχαιοπρέπεια, τη σχολή, τη αγωγή και όλων των υπολείπων για τον Μπέο. Για τον Πέο εξέφρασε το θαυμασμό του Δεν ξέρω μετά το άκουσα αυτά τα αύλα Να πηγαίνω έρχοντα από εδώ και από εκεί Πώς ένιωσε Αυτά τα πάρα πολύ ωραία με τον Δήμαρχο Και τα κλάματα των υπολείπων ε, Υπάρχει το θέμα του Δημάρχου Σπάρτη, Του κυρίου Δούκα Που ήταν η αιτία να φαγωθεί ο κύριος Λιβανός Ο άλλο υπουργό με αυτά που είπε Ενώ ήταν ανοιχτέ οι κάμερες έχει απασχολήσει το πολιτικό βίο το θέμα πήγε στα κόμματα ακόμη και σήμερα το πρωί το συζητούσαν στις πρωινές εκπομπές και κάποια στιγμή τέθηκε το θέμα στην πρωινή εκπομπή του Sky που είναι ο μου ο Το να παρελθυντολογούμε συνεχώς δεν μας πάει πιθανά Όχι, όχι, όχι, εδώ Αυτά κρίθηκαν σκοπός να τρέξει η ο, ο κύριος Δούκας όμως αναφερόταν σε ένα γεγονάς Που έχει μια συγκεκριμένο σι, Είναι κάτι συγκεκριμένο, δεν αφήνει oh, Πρώτα απ' όλα ο Δούκας για μένα λέει ψέματα Αν θες oh, να το πω και αλλιώς Δεν έγινε αυτό Έτσι όπω το λέει ο δεν έγινε, λέει ψέματα <ΣΣΣΣ> Μήπω είσαστε από την Αφρική, από εδώ κοντά με, από εδώ κοντά με. Όχι από τη Νέα Σμύρνη. Από, εδώ κοντά με. από τη Νέα Σμύρνη. Κατάστημα το Παλουκάκι. Βγαίνει λοιπόν μετά το Παλουκάκι, βγαίνει λοιπόν ο Δημήτρη Οικονόμου και λέει ότι αυτό που είπε ο Δούκα είναι ψέμα. Λε και μα απασχολεί αν είναι ψέμα ή η αλήθεια. Αυτό θα το απαντήσει ο Δούκα. Το κόμμα του, άλλοι παράγοντε. Ρόλο του δημοσιογράφου, λέμε τώρα εμεί, όπω τα μάθαμε από μικρή, είναι να ε, αναδεικνύει αυτό που έχει γίνει, να διευκρινίζει, να φωτίζει, να έχει και άποψη, βεβαίω. Εδώ την εξέφρασε μια χαρά την άποψή του ο οικονόμου ο δημοσιογράφος, ότι είναι ψέμα. Το πρωί στι 7. Λίγε ώρε μετά, στο ίδιο κανάλι, βγαίνει ο οικονόμου ο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Και κατά σύμπτωση λέει το ίδιο με αυτό που είχε πει ο οικονόμου δημοσιογράφο. Τα όσα. Η Ισχυρήση του κ. Δούκα δεν είχε καμία σχέση με την πραγματικότητα. Αλλά λέει: Περισσεύεται ο κ. Δούκα. Μα προφανώ, νομίζω το είπε και ο ίδιο. Ήτανε σχόλια κάτι υπερβολή σε μια πάρα, πάρα πολύ ατυχή προσέγγιση που δεν έχει καμία σχέση ούτε με την αληθινή ιστορία του πώ γίναν τα γεγονότα στην Ελία, αλλά ούτε και με την αισθητική και με τον τρόπο που η παράγραφο αυτή διαχρονικά προσεγγίζει τέτοιου ζητήματα. Ο οικονόμου παίρνει γραμμή από τον οικονόμου. Ο οικονόμου κυβερνητικό εκπρόσωπο, παίρνει γραμμή από τον οικονόμου δημοσιογράφο γιατί προηγήθηκε κατά τρει. Ωρες ψεύτης λοιπόν ο Δούκας, το λένε όλοι, άμα το λένε δύο τρει, όπως είχε πει κάποτε, το λέει όλη η κοινωνία, έτσι ακριβώς. Στη Βουλή θα πάμε τώρα γιατί μερικές φορές παγώνεις με αυτά που ακούς εκεί από βουλευτές, η κυρία Τζάκρη είναι στο βήμα πάνω της Βουλής, μιλάει για την πανδημία και η κυρία Τζάκρη σε αυτή τη φάση και για αρκετά χρόνια είναι στο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα. Παλιά ήταν στο Πασόκ, έχει ψηφίσει το πρώτο μνημόνιο ω Πασόκ, έχει ψηφίσει το δεύτερο μνημόνιο ω Πασόκ Νέα Δημοκρατία και έχει ψηφίσει και το τρίτο μνημόνιο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αυτή και ο άδωνη. έχουν ψηφίσει και τα τρία μνημόνια. από άλλες οπτικές κάθε φορά, διαφωνούσε και όλα τα υπόλοιπα, δεν έχει σημασία. Κάνει λοιπόν μια σύγκριση εντελώς άστοχη η κυρία Τζάκρη από το βήμα της Βουλής. Θα έλεγα μάλιστα ότι κύριε Υπουργέ, ε, η θάνατοι από Covid σε λίγο θα υπερβούν ακόμα και τα θύματα του εμφυλίου. Ακόμα και τα θύματα του εμφυλίου. <κυρίζει> <ΣΟΥ> <ΣΟΥ> Και εσεί ακόμα πιστεύω ότι θα ξεχαστούν την θα πιστούν οι πολίτε από τι προκριτικέ ερωτήσει, γιατί πεθαίνουν οι Έλληνε. Αμήχανοι, όλοι, συντέκεσαι αμήχανο μπροστά σε αυτό. Δηλαδή, έκατσε, σκέφτηκε, το έβαλε σε κείμενο, το έγραψε. Αυτοί οι συνεργάτε τη, μπορεί να του ρώτησε κιόλα και να είναι πολύ ωραία ιδέα. Θα συγκρίνω τα θύματα τη πανδημία το 2022 με τα θύματα του εμφυλίου πολέμου, εντελώ άλλο περιβάλλον, άλλη δεκαετία, άλλη συνθήκη. Θα τα βάλω όλα μαζί για να εντυπωσιάσω. Θα χαρήκανε πάρα πολύ εκεί στο επιτελείο. Μπράβο, πήγαινε, πέστα. Είναι ό,τι καλύτερο, θα του πάρουμε σόβρακα, θα εντυπωσιαστούν, δεν θα ξέρει να πει ο πλεύρης. Το είπε όλο αυτό δημοσίω. Και αν δεν έγινε έτσι και το σκέφτηκε μόνη είναι ακόμη χειρότερο. Το είπε, εν πάση περιπτώσει, και έμεινε ικανοποιημένη. Φαντάζομαι θα υπάρχουν και ψηφοφόροι τη κυρία Τζάκρη που θα χάρηκαν πάρα πολύ με αυτή τη σύγκριση και θα έχουν να το λένε επιχείρημα πάνω εκεί στα καφενεία ότι να, η πανδημία έχει περισσότερα θύματα από τον εμφύλιο. Δεν ενώνονται αυτά τα δύο μεταξύ του. Αλλά όμω τα ένωσε με ένα μοναδικό τρόπο η κυρία Τζάκρη. Τέλο με τα πολιτικά. Έτσι όπως τα είδαμε, ποια πολιτικά, θαύματα, κολοκοτρώνιδες, κλάματα, σ' αγαπώ, τζενιβάνο και όλα τα υπόλοιπα. Ε, σαν σήμερα το 1900, έχουμε δύο η μέρα σήμερα έχει δύο επαιτίους πολύ σημαντικές, προσέξτετες. Και να βρείτε ποια είναι πιο σημαντική από την άλλη. Σαν σήμερα το 1908, 1908 κυκλοφορεί το πρώτο φίλο της εβδομαδίας Εφημερίδα Με διευθυντή το Γιώργο Φιλάρε, το Ηνέφημερίδα, είναι ενόργανο του Ριζοσπαστικού Συνδέσμου, το 1908. Δεν υπήρχαν κομμουνιστικά κόμματα, δεν υπήρχε τίποτα. Προπαγανδίζει την ανάγκη για σοβαρή λαϊκή δράση αυτή η εφημερίδα κατά τη μοναρχία και την εξηγίαση του δημοσίου βιού τη χώρα. ρομαντική από τότε. Ε, η έκδοση σταματά το 11, θα επανεκδοθεί το 1917. Ο Ριζοσπάτη, λοιπόν, έχει γενέθλια σήμερα το 1908, υπό τι τότε συνθήκε. Ξεκίνησε. Έφυγε αυτό, σαν σήμερα. Το 1999 ξεκινάει στα Ερτζιανά η εκπομπή που λέγεται Ελληνοφρένεια. Δεν είναι τυχαίο στην πορεία το καταλάβουμε ότι έχουμε γενέθλια μαζί. Προφανώ εμεί είμαστε πιο σοβαροί. Η πιο σοβαρή, σοβαρή επέτειο είναι τα γενέθλια τη Ελληνοφρένεια. Ένα τρίλεπτο τότε στην εκπομπή των Χατζημιχάλη Ερέτη στο ραδιόφωνο του Sky, 10 παρα 3, Σκάι τότε ονομάστηκε Ελληνοφρένεια. Μετά μεγάλωσε, έγινε και ωραία εκπομπή. Ειδικά πρέπει χθε, αλλά σήμερα τελικά εγγενιάζουμε μια νέα ενότητα σε αυτήν την εκπομπή. Μια ξεχωριστή ενότητα, μια ξεχωριστή οντότητα. Την οποία επιμελείται ο καλό συνάδελφο Ευθύμιο Καλαμούκη. Ο γνωστό και μη εξαιρετέω. Χθε ήθελε να ξεκινήσουμε τα άρματα στα άρματα μπρο στον αγώνα των Ευθύνων. Σήμερα είναι λίγο. έκπληξη. Ευθύμιο Καλαμούκη. Έχετε ακούσει που λένε ότι κάθε μέρα πρέπει να αφιερώνουμε λίγο χρόνο για την προστασία του οργανισμού μα. Αυτό είμαστε. Μια δόση ελληνοφρένεια κάθε πρωί από το Σκάι σπίδα εκτό των άλλων και για γερά μωρά. Σήμερα η Ελληνοφρένια θυελώδη στην εντατική και τρακτερόπληκτη. Χτε βράδυ ο κύριο Σιμίτη, ο πρωθυπουργό, παραβρέθηκε σε εκδήλωση του βιομηχανικού επιμελητηρίου Πειραιά για να δώσει κάτι βραβεία. Παρουσιάζοντά τον, ο πρόεδρο του επιμελητηρίου, είπε να του κάνει μια ευχή για το έργο του πρωθυπουργού. Μπερδεύοντα όμω λίγο τη γλώσσα του και αντί να ευχηθεί καλή επιτυχία στο δυσχερέστατο έργο του πρωθυπουργού, ευχήθηκε καλή επιτυχία στο δυσάρωστο έργο του πρωθυπουργού, προφανώ εκφράζοντα ω με το λάθο του αυτό, τον κυρίαρχο λαό. Σα έχουμε καλή επιτυχία στο δυσχερέστατο στο, στο δυσχερέστα το έργο σας, στην ολοκλήρωση των στόχων που έχετε θέσει στο δυσχερέστατο στο, στο δυσχερέστα το έργο σας. Λίγο τώρα που το δυσχερέστε το έργο. Οι γιατροί δεν τα πάνε και τόσο καλά τελευταία με το λειτουργήμα του, σε τι αλένει η κυβέρνηση και ίσω έτσι να είναι. Γι' αυτό τι καλύτερο να την πληρώσει και πάλι ο κυρίαρχο λαό. Απλά και ελληνοφρενικά. Απόσπασμα από τη χθεσινή Γενική Συνέλευση Γιατρών στο ΚΑΤ. Θα διώχνουμε, λέει, τα κατάγματα. Με τη σκολικοειδίτηδα όμω, τι θα κάνουμε. Τα κατάγματα με ευαισθησία. Την οξεία χωρί ευαισθησία θα τη διώξουμε. Θα διώχνουμε τα κατάγματα, θα δεχόμαστε τα επίγοντα. Ποια όμως είναι τα επίγοντα περιστατικά. Η απάντηση από τη Διευθύντρια της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ, απλή και κατανοητή. Όταν λέτε επίγοντα, τι εννοείται Του θανατά. Να είναι του θανατά, να πεθαίνει ο άνθρωπος τότες ναι. Αλλιώς όχι. Μόνο είναι του θανατά, θα γίνονται δεκτοί στο ΚΑΤ. Τι διάολο είναι. Ο Πέμπτη. Από τότε πολύ μπροστά. Αν το αφήσαμε το απόσπασμα, έχει κι άλλο ένα λεπτό, Αναφέρεται μετά στου αγρότε, στι κινητοποιήσει των αγροτών. Είναι ίδια τα θέματα. Δηλαδή, πάλι με νοσοκομεία, συνέλευση γιατρών, με προβλήματα στο ΚΑΤ. Από το 1999, τώρα με Σιμίτι, ευμάρεια. Οι καλύτερε εποχέ στην Ελλάδα. Πηγαίναμε για Ολυμπιακού, στον κόσμο μα όλοι. Πέφταν τα λεφτά, πασοκάρα οι καλοί τη λαμογιά. Αλλά πέφταν τα λεφτά και γινόταν το μακελιό. Και είναι ίδια τα θέματα. Αγρότες στους δρόμους πάλι ζητούσανε, νοσοκομεία ανολοκλήρωτα, με ελήψεις, με συνελέψεις και όλα αυτά. Οπότε, να ευχηθούμε εδώ εμείς ε, χρόνια πολλά σε εσά που μας ακούτε και θα έρθει και η τούρτα τώρα. Υπάρχει μια εκπομπή η οποία λέγεται Ελληνοφρένεια η οποία έχει κα κανόνα δε, δε, συμπεριφοράς της το να αποκόπτει λέξεις και να διαστρεβλώνει τα νοήματα Happy birthday to you και όλα αυτοί αυτοί είναι φασίστες, δεν το έχετε καταλάβει, κάνουν λογοκρισία Happy birthday, happy birthday Άκουγα εκείνα τα μπουμπούκια τη ελληνοφρένεια. Είναι πολύ μπουμπούκια τα παδάκια. Δηλαδή, τώρα, όταν αποκαλεί τον Γέροντα Παίσιο, τον Άγιο Πλέον Παίσιο από την εκκλησία μα, ψευδοπροφήτη και παπατζή, τότε είσαι ειλικρινά ένα άτομο που ελεηνά συμπεριφέρεσαι και ελεηνό είσαι. Happy Αυτά διαβάζω και παθαίνουν εκεί, φίλοι μου, οι θολοκλουτουριαρέοι σε κάτι ελληνοφρένση, κάτι τρία, παθαίνουνε εγκεφαλικό. To you. Ο Έτσι. Θήμιος κάνει τη δουλειά του, αν δεν είχε όμως τον Αποστόλη <sûijn> θα ήταν μονάχα για το 902. Happy to you. Η ελληνοφρένεια είναι ουσιαστικά <χνήσου> ένα <duo> ντουο <χνήσου> σικοφαντών. <an> <Pump> Η είναι εκώ, η Ελληνοφρένεια. Είναι μία από τις πιο πετυχημένες Ας. ραδιοφωνικές εκπομπές. πάμε, Απευθύνεται σε έναν κόσμο που φοβάμαι ότι δεν καταλαβαίνει το βαθύτερο νόημα αυτού που λέμε σάτυρο. Happy birthday to you. Ε, ακούστε η Ελληνοφρένεια που έχει πτώχει ζωντανό. Happy birthday to you. Όπως άκουγα στην Ελληνοφρένιμα, στην Ελληνοφρένια το πρωί, this is a pipe. Αυτό είναι μια πίπα. Happy birthday, happy birthday. Εσείς να ακούτε ελληνοφρένεια. Ακούτε ελληνοφρένεια. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Που, που, που, που. Τι κάνουν αυτοί αυτοί. Είναι Σανά και, αυτοί αυτοί αυτοί αυτοί αυτοί αυτοί είναι και γνωστή η βαθύτατη θρησκευτική και χριστιανική πίστης των συντελεστών της ελληνοφρενίας. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Θα τα κάνω διαφήμιση. <συλίξε> θέλετε, ακούστε ελληνοφρένεια που έχει, το έχει ζωντανό. Παφίλαρο είναι αυτό. Ο Άδωνη πριν μιλάει για του συντελεστέ τη Ελληνοφρενία. Πέφτει ο τόνο, αυτά είναι τα ωραία. Πρέκα πιο πριν. Κουτσούμπα με το Δύση σε πάιπ. Και Βελόπουλο. Λεβέντη. Δεν θυμάμαι και ποιο άλλο. Αλλά οι καλύτερε ευχέ και τι δεχόμαστε έτσι όπω θα ακουστούν τώρα τώρα τι ευχέ σα και σα ευχαριστούμε διαχρονικά. Φαντάζομαι αυτό που θα ακουστεί σα εκφράζει όλου. Είναι από το λαό. Δεν είναι αλλιώ επίπεδο αυτό προστεύει. Δεν έχουν λίγη τσίπα να παρετηθούν. Πάνε γιατί από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και πάνω υποβασμίσατε το επίπεδο σα σε αυτό το σημείο. Ο κ. Καλαμούκη είναι ψυχοπαθή. Διακομωδείτε όλη την Ελλάδα. Κάνε την πράγμα. Θα σε στείλω στον κόκαλο. να την πράγμα. σοβαρή. την πράγμα. Κάνε την πράγμα. Είναι σαν λαμάρα. Συγγνώμη ξυπνάδα, είναι αυτή. Είναι δηλαδή κάτι ανεπίτρεπτο. Κάλια, χάλια. Μα φάει γίγαντε. Δεν μπορείτε είσαι πληρωμένο από του νεοδημοκράτε. Είναι και κακή مخтири. Δεν τρέπεσε λιγάκι λιγά. Τρεπούσες. αυτά τα πράγματα. Είναι σνορυφιάνη. Μα η Τι φράσεις είναι αυτές; Για όνομα το Να πας τα κομμάτια. Μα ντροπήχες. Είσαι το χειρότερο χαμετιπίο. Καλά δεν τρέπεστε τείο. Τι φάρα πρέπει Αναξιοπρεπής, αμόρφωτη, ακινώνητη, απολίτης. Είναι ο Χριστιανόπουλος, αιστοριά Είναι βρωμιά και ατιμία και μπροστιχιά αυτά που κάνε Δε μας και εσύ το γρύλο ένα δεν να πρόσωπο με πρόσωπο Μαλακίες που λέτε και Μαλακίες Και λέει Του μαλακίες Εσείς έχετε σαν βόρε μαλακίες δεν το καταλάβατε Καλά σας κάνουν και σας βρίζουν Βραέστε στο είσαι μεγάλος Είστε βλαμμένοι όλοι και όλοι Ανιώ ανήθως με εξεφθυγισμένοι άνθρωποι ΑΓΑΠΙΣΟΥ ΚΟΛΟΠΕΛΟ Ρε ΚΟΛΟΠΕΛΟ, όσο το κόλμο βρίζεις λίγα εις Ναι Dai fata sirega. A roda di marasu revanada. Amalaqa. Adeke gaure. Agun, na pate la gaite maraka. Ti ora. Ta sega gaure. Olipo skesis. Ευχαριστούμε. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνία. Δέχετε ευχέ, μην μείνετε μόνο σε αυτά. Υπάρχουν και άλλα θέματα τη επικαιρότητα. Ο κολοκοτρόνη που ακούσαμε, τα δάκρυα, οι Παναγέ, τα θαύματα. Όλα αυτά μαζί, Κύρκο ρυθμίζει η Δημήτρη στον ήχο. Πάμε γρήγορα στο λαό για να πάμε στι πρώτε διαφημίσει. Ο σταθμό πού στεγάζεται, στη, στην οδός Χάντι Κυριακού? Γιατί θα στείλετε κάποιο δέμα με βόμβα? Όχι. <laughs> Έχω κερδίσει ένα ποσό και θέλω να ξέρω αν είναι ακριβώς εκεί. Λεφτά κερδίσατε? Ναι, ναι. Α, είστε ίδια βόμβα κινητή. Πολλά λεφτά? Α, πολλά, ναι. Θέλετε να παντρευτούμε? Όπω θέλετε. Τα κανονίζουμε. Να το μοιραστούμε κάπω το ποσό γι' αυτό. <laughs> Άμα είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Πο Δεν είναι εδώ, Πώς... είναι η άσονο 2 είναι ο σταθμός. Αναι η Άσονος, το Χαττικριακού είναι λογιστήριο, ε. Α, ah, μήπω εκεί πρέπει να πάρει τα λεφτά. Πολλά τα λεφτά. <χω> πολλά, πολλά. Πόσα είναι. <χω> Ένα πεντάρκο. Πενήντα χιλιάδες. Πενήντα, Ή πενήντα ευρώ. Πενήντα ευρώ. Ah, να, να στέλνω και του γκρουπ 4 μαζί άμα είναι να τα κουβαλήσετε. Καλά, άκυρο ο γάμο, μην μπαίνουμε σε κόπο. Τώρα Άχι, πιο πολύ θα μα κοστίσει. Έχει πάει για πολλά γι' αυτό. Ε, τάξε. δεν είναι τώρα, είμαι πενιντάρκου τώρα. Είναι, είναι ντροπή δηλαδή ούτε υπουργό Νέα Δημοκρατία να είσαι ντρέπεσαι να τα δώσει σε αυτά για Ρουσφέτη. Ο υπουργό τα έδινε με σακούλε. Είχαμε πάει στην Βηλία με τι σκοπέ τότε έτσι πήρα τις δηλία, δηλία έτσι και έτσι πήραμε τι εκλογέ του 2007. Είχαν κατέβει κάποιον μελετσάντε και αποζημιώναμε όλε αυτέ που είχαν. Ντρέπεσαι αυτό σου λέει. Άμα είσαι να δώσει τόσα λεφτά για να πάρει εκλογέ. Δεν. Καλά, καλά. Να είστε καλά χαλέσαι πάντως και... Ο Δούκα χαλέσα και παθέτα ε, Ναι, ναι. Τέλο πάντων, τουλάχιστον είχαν σεμνότητα και ταπεινότητα. <laughs> Καλημέρα. <laughs> Καλημέρα. Μα έκοψε τον Έφια. Α πούμε, μια φίλη μου που είδα προχθέ και έχει τρία, έχει αφήσει τρία διαμερίσματα το πατέρα τη και ένα μεγάλο σπίτι και το ξενοδοχείο που έχει καημένη, πλέον Έφια 14 χιλιάρικα. Τώρα που του έκοψε αυτό το συμπληρωματικό φόρτο, θα πληρώσουν μόνο 3 χιλιάρικα. Είναι μεγάλο το κόσμο. Ο πατέρα μου, σαν γύρω στου με 270 ευρώ Έφια, θα το πάει 250. Αλλά θα αυξήσουν τι αντικειμενικέ και θα πληρώσει 300 μετά. Μαχά. Γι' αυτό σκέφτονται. Σκέφτονται. Δεν είναι. είναι. Υπάρχει σχέδιο. Όπω πάλι λυσάξαν εχθέ και δεν έπιαναμε τίποτα γραμία, αλλά σήμερα έχουν χαλαρώσει λίγο मένετε. Όχι, απλά ήσουν πιο τυχερή. Ήμουν πιο τυχερή, εντάξει. Πήρα να πω ότι κρυώνω. Πάρα πολύ. Αχ, κρυώνει, έλα, που... έλα. Να κάνω την κουβέρτα σου. Ε, όχι, έχω άλλη κουβέρτα. Άι, Μωρή Σεχτήρ, τον άνθρωπο για κουβέρτα τον έχει. Παγίδα ήταν η ερώτηση. Βεβαίω και τον έχω για κουβέρτα. Mm. Και τα 7 ευρώ που μα δώσανε για τα έξοδα τηλεεργασία από την εταιρεία, δεν ξέρω τι να τα πρωτοκάνω. 7 ευρώ, ε! Πολλά τα λεφτά. Ρε. 7 ευρώ, βεβαίω. Γιατί η κυβέρνησή έχει βγάλει ένα νόμο που δεν το εφαρμόζουν βέβαια όλοι οι εργοδότες Αλλά τέλος πάντων, όποιο το εφαρμόζει, βλέπει μετά στο λογαριασμό σου κάτι 7 ευρώ, 13 ευρώ και μπαίνει. βλέπει ότι είναι έξοδα Ορίστε. για την κοινωνία. Να σου κάνω μια ερώτηση: Τα 7 ευρώ αυτά είναι απαξ ή κάθε μήνα. Είναι κάθε μήνα. Α. Ah. Ah. 7 ευρώ το μήνα, αυτά είναι. Πόσο βγαίνει, 80 ευρώ το χρόνο, 84. Ναι, δεν ξέρω τι να τα πρωτοκάνω. και δεν φτάνει, δεν φτάνει για το πετρέλαιο καταλαβαίνει. και επίσης περίμενε το γιατί δυνατό... δεν φτάνει μισό εττάκι 84 ευρώ το χρόνο δεν φτάνει για πετρέλαιο δεν φτάνει, γιατί για το κενό μήνα δεν φτάνουν αυτά εγώ φταίω που πήγατε στη σπίτι με εκεί που, που έχει πολλά έξοδα δε Τίποτα σπίτι, ένα μικρό διαμερισματάκι είναι και δεν ζεσταίνεται με τίποτα. Αυτή τη, μυζέρια, πω... αυτή τη μιζέρια δεν μπορώ να. Ναι, είδε. Ήταν και το κουβερτάκι μου στην απογραφή που είχαν πει ότι θα του πληρώσουν 1200 ευρώ και θα του πληρώσουν μάρτιο Απρίλη, Απρίλη, μάη βασικά. Και από τα 1200 που του στάζανε θα του πληρώσουν 600 και 500 ευρώ για τρει μήνε δουλειά. Αυτό με την απογραφή εντωμεταξύ πολύ καλά πήγε. Mm. Είναι μεγαλύτερο φιάσκο και από την ανάπτυξη του Μητσοτάκι. Ναι, πραγματικά. Αλλά έχουν δουλέψει οι άνθρωποι σε αυτό. Οι άνθρωποι δουλέψανε. Αλλά νομίζω ο μόνος τρόπος να πάρουν λεφτά είναι να βάλουν φωτιά να καούν. Ναι. Προεκλογικά, ιδανικά, για να τους έρθουν οι σακούλες με τα λεφτά. Έτσι είναι. Αλλιώ δεν το κόβω. Και με αφορμή το θέμα του Δούκα και του Λιβανού προχτές με τα δικά μας παιδιά, ηθικά θέματα στην πολιτική, βγαίνει ο κύριο Κερίδη. και βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία σήμερα το πρωί και απαντάει. Δηλαδή στην κυβέρνηση δεν υπάρχει αυτή η έννοια σήμερα, Το δικό μα παιδιών, η... το να μοιράσουμε, να δώσουμε για να πάρουμε ψήφου κλπ. Όχι, δεν, δεν, δεν υπάρχει, υπάρχει και αυτό. δεν πρέπει να υπάρχει. Δεν υπάρχει και δεν πρέπει να υπάρχει. Τέλο. Θυμηθήκαμε μια δήλωση παλιότερη του Βορίδη τότε που είχαν διορίσει έναν κάποιον ω διοικητή. Σε ένα νοσοκομείο κάπου στην κεντρική Ελλάδα, Καρδίτσα, ήταν, δεν έχει σημασία ποιο ήταν, δεν έχει σημασία ποιο ήταν το νοσοκομείο, γίνονται σε όλα τα νοσοκομεία. Το θέμα είναι πως είχε απαντήσει τότε ε, ο Βορύδης. Λοιπόν, καλώ μα βρήκατε. Να δω γίνεται πάρτι σήμερα με τι διοικήσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει πάρτι με τις ε, τι διοικήσει στο νοσοκομείο. Δηλαδή, τι έγινε. Λέει ότι διορίσατε όποιον βρήκατε στο κόμμα, στην κομματική δεξαμενή, ρουστέτια, γραμμάτια, τον 80χρονο από την Καρδίτσα και άλλου πολλού που δε μία έχουν σχέση. Ε, εννοεί, εννοεί ότι πρέπει να διορίσουμε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ορίστε? Να διορίσουμε τα στελέχη του, του ΣΥΡΙΖΑ. Λέει ότι ε. Ε, άλλα υποσχόσασταν. Μιλούσατε για αριστεία, μιλούσατε για ελογினοκροpias και λέγατε ότι δεν θα υπάρξει αυτό το φαινόμενο με τους συμμετέρους. Τι ο γαβριήλ μας ξένους; ξένους να βάλουμε; Πιστό βάλουμε. Οριστε; Τι ο γαβριήλ ξένους; ξένους να βάλουμε; Πιστό βάλουμε. Πολύ καλά, τα λέει, δεν βράβαλουμε τους ξένους, τους ιεrzaούς, δεν ξέρω κι τους άλλους ξένους, τους δικούς μας βάζουμε. Ηλικρινείς, ηλικρινέστετος, ήταν και πουργός ε, ε όχι. Τι ήτανε τότε ο βορίδης; Δεν είχουμε μαση, είχε γύνα ηπερασπιστή, αγροτικοί ήτανε, τον αγροτόνα λέβγανε και... Έλεγε για όλα τα θέματα. Εδώ πολύ ειλικρινή, πολύ κοινικό, όπω συμβαίνει πάντα. Άρα ο Κερίδης δεν ισχύει. Ισχύει ο Βορύδη που λέει για τα δικά μα παιδιά και δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε σε κομβικέ θέσει του ξένου. Έναν 80χρονο είχαν διορίσει τότε στην καρτίτσα Δεν έμεινε πολύ άνθρωπος με τη φαγωμάρα των υπολείπων. Έφυγε η κυρία Γκάγκα. Να μείνουμε λίγο στα νοσοκομεία, πολλά χρόνια γενικότερα. Η κυρία Γκάγκα βγήκε σήμερα αναπληρώτρια Υπουργό Υγεία, βγήκε σήμερα να πει. για την πανδημία, για τους νεκρούς και έκανε μια αποκάλυψη για την Μεγάλη Βρετανία γιατί εκεί δεν τα κάνουν σωστά τα πράγματα Στις ΜΕΦ έχουμε 60% φανάτους όταν στην Ευρώπη είναι γύρω στο 20-25%. Δεν είναι 60% η θάνατη. Όχι, μπορώ να σας πω τα ακριβή στατιστικά, δεν Αλλά είναι τόσο ψηλά. Έχουμε διαφορετικές συνθήκε και, και είναι διαφορετικά τα πράγματα. Να θυμίσω ότι έχουμε πολύ μεγάλη... Εμείς διασωληνώνουμε και μεγαλύτερες ηλικίες ανθρώπους που δεν το κάνουν στην Ευρώπη και άρα δεν έχουνε θανάτους σε μεγαλύτερες ηλικίες ανθρώπους, γιατί η Αγγλία παραδείγματο χάρη δεν τους διασωληνώνει. Είναι ρατσιστικό, λυπάμαι που είναι έτσι. Εμεί διασωλυνώνουμε ανθρώπου που θεωρούμε ότι έχουν δυνατότητα να βγουν και να έχουν καλή ζωή μετά τη διασωλήνωση. Άρα, μιλάμε διαφορετικά πράγματα. Αυτό Πρέπει λέτε... να ξέρουμε λοιπόν τι συγκρίνουμε. Πεθαίνουν μόνο άμα διασωλυνωθούν. Οι μεγάλοι άνθρωποι, είτε του διασωλυνώσει είτε όχι, αν έχουν COVID, δεν πεθαίνουν έτσι κι αλλιώ. Μια από τι απορίε που θα μπορούσε να προκύψει από αυτό που μόλι είπε εδώ η κυρία Γκάγκα, κι αυτό λίγο παλαβό ακούγεται, αλλά. Άριστοι είναι, ειδικοί είναι, κάτι περισσότερο θα ξέρουν από εμά. Ναι, γεια σα. Γεια σας. Μπορώ να επικοινωνήσω με κάποιον από την εκπομπή Ελληνοφρένια, παρακαλώ. Εδώ είμαστε η εκπομπή Ελληνοφρένια. Επικοινωνείτε ήδη. Πάρα πολύ ωραία. Ε, πήρα να σα ζητήσω το εξή. Εγώ τώρα θα χρειαστώ είτε απαλλακτικό, είτε το πτυχίο μου. Από πού και να ξανάρθω. Από την Ελληνοφρενική Σχολή. Α. Διότι Α. χρόνια και χρόνια. Ευράδη θε. και τηλεόρας. Καλέ, μην ξαναπαίρετε τηλέφωνο, πήρατε. Άντε πάλι. Ναι. Ποιος μας παρακολουθεί. Οπα, έχω στο μυαλό μου κάποιους. Ο Τόμπρας, Χριστέ μου. Άμα... Καλέ, είπαμε για καραμαλή και άρχισαν υποκλωπές πάλι. Μα ακούτε. Σεμνότητα και ταπεινότητα. Ακροαριστεροί μου πάνε ότι τον Άλκη. Ακροαριστερή και πετάγεται ένα και λέει: Του λέω, ποιοι δηλαδή, του λέω. Ακροαριστερή και μου λέει: Οι κομμουνιστέ δεν μου λέει. Μα καλά του λέω, δεν είναι από τη Χρυσή Αυγή που την έχουν βάλει τώρα στη φυλακή και καλά. Και είναι αυτή οι οπαδοί. Αλβανού, μου λέει ο άλλο Χρυσή Αυγή. Ε, ρε, μήπω θα σταματήσει να πηγαίνει σε εκείνο το καφενείο, πολλού μαλάκια βλέπω Μου το είπε και η ξαδέρφη μου που έχει γιου του κοινού νητού. Ρε, παιδάκι, Λε, μα. μαλακά, μου λέει: Τι εκεί πέρα, εκεί βρωμάει, μου λέει. Ε, βρωμάει. Ε, βρωμάει. Λε, μου λέει και μη Εσύ δεν το βλέπω που meu burro não abre isso. ele abriu. deu virar burro pro meio. pro meio, meu Από το λάγο. Από το λόγο. Από στολάκο. Λοιπόν, θα ήθελα να πει στη βαρεμένη τη ΣΥΡΙΖΑ ότι όταν θα βγάλουμε τι κιλοτίνε, θα είναι και αυτή η έχει σειρά να ξέρει. Περίμενε, περίμενε. Κιλοτίνε, έχουμε στο μυαλό μα το ίδιο πράγμα το λέμε, κιλοτίνε. Έτσι δεν λέγονται τι κιλοτίνε, λέγονται. Με γάμα κάπα. <laughs> Άμα είναι κιλοτίνε <laughs> με σκέτο <laughs> κάπα, το κιλοτίνε <laughs> πάει αλλού το μυαλό μου. Δηλαδή είναι κάτι κιλότε πιο φίνε οι κιλοτίνε. <laughs> Πώ είναι η κουμπτελάρα με την κουμπτελίδα. Τη σόμπα, κουντελίτσα, όπω τη λέει, έτσι είναι η κοιλωτίνα. τον αποκεφαλισμό. Αποκεφαλισμό είναι. Α, καλά, βαρετό. Οκ, αποκεφαλισμό. Μπορεί. Ναι, Γεια σας Είστε η εκπομπή, η Είμαστε η εκπομπή. Ναι. Πήρα και πριν. Είμαι εγώ που μα διέκοψε ο Τόμπρα. Ωπα, Λοιπόν. Είχα Λε. καταλάβει Λε. με τις υποκλοπές τι γίνεται, έτσι. Ναι, δεν τελείωσαν αυτά. Ακόμα τα έχουμε. Ακούω. Λοιπόν, κοίταξε. Επειδή δεν μπορώ άλλο. Γέρασα, μεγάλωσα. Είχαμε δώσει απαλλακτικό δώσει Δεν μπορώ άλλο. Κάθε μεσημέρι μία με δύο. Μάθα στο βράδυ τη τηλόη. Μάθα στο μεσημέρι στο Δεν μπορώ να το εγώμάς. Και ακούω και τον πατέρα μου. Λέει, άμα άνδρε πεζάκι με πανεπιστήμιο, ήταν θα το, του έχει πάρει το πτυχίο. Πρόταση. Θέλετε να κάνετε, ετό τεχνολογία υπάρχει, θέλετε να κάνετε ένα σεμινάριο σε εμά, όλου του παλιού, να μα δώσετε εκτό από την πλούζα και ένα πτυχίο που να λέει ότι παρακολουθήσαμε τόσε χιλιάδε ώρε και ότι το έχουμε μάθει καλά, και ότι, εν πάση περιπτώσει, απαλλασσόμαστε αν μπορούμε και θέλουμε να μην ακούμε πλέον. Άλλε το κάνουμε έτσι, ε. Ε, θέλω να το κάνουμε. Γιατί να μην το κάνουμε. Εσύ, τι θε να μην ακού, δηλαδή. Δεν το καταλαβαίνω. Αυτό να πούμε, δεν θε να ακού πλέον. Εγώ θέλω, εγώ θέλω. Αφού έχω τη χάρη να έχω και το όνομα Ένα χαρτί που να λέει ότι τόσα χρόνια Και πού θα σου χρησιμεύσει πιστεύεις, πού Α, δεν ξέρεις, ποτέ δεν ξέρεις Πέρα από τρελάδικο, πού αλλού Τρελάδικο δεν τα λες καλά Α. Πώς ξεραδείς τώρα, πες πώς αλλάζει η κατάσταση μια μέρα Να μην έχω το χαρτί Ό,τι φίτσα και το παρακολούσα τόσες χιλιάδες ώρες Ελληνοβρινική Σωστό, σωστό Θα πω, ως για πω, για. Καλημέρα κύριε πρόεδρε καλημέρα Καλημέρα σας Ολόψυχα σε έχουμε κουράγιο και δύναμη Σε χαιρόμαστε στη βουλή Ελληναρά μου Ψυχή μου είσαι. είσαι στην καρδιά μου Θέλω να μείνεις για πάντα μαζί μας Σ' αγαπώ Είμαι ο Κολοκοντρότης να είστε καλά. Σ' έχω μέσα στην ψυχή μου Σ' αγαπώ Σ' πατέρα μου Σε βλέπω στη βουλή Και χαίρομαι, σ' αγαπώ Σ' σ' αγαπώ, σ' αγαπώ Σ' αγαπώ Η αγάπη αυτή με πεθαίνει Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ Ελληναρά μου, κύριε μου Η αγάπη αυτή Κουτιά τα τελοπών, τα έχει φάει ο συγκεκριμένος Είπαμε με μέτρο το τελοπών. είναι θαυματουργό Κάνει, Φέρνει αποτέλεσμα αλλά δεν θέλει κατάχρηση Γιατί υπάρχουν παρενέργειες όπως ακούσαμε μόλις Ο Κυριάκος Βελόπουλο λοιπόν ο κολοκοτρώνης της πολιτικής Που τον αγαπάει ο συγκεκριμένος ακροατής Τοποθετήθηκε σε αυτή την εκπομπή και για τα, αυτό που έγινε, το περιστατικό που έγινε στο σχολείο Στο Ήλιον που πήγαινε ένας μαθητής με φούστα Ο δάσκαλο εκεί το έκραξε το παιδάκι. Μετά πήγανε και όλο το, όλο το τμήμα, τα αγόρια και τα κορίτσια, με γραβάτα τα κορίτσια, με φούστα τα αγόρια ω συμπαράσταση, σε αυτή την πολύ παράξενη εποχή που αυτά τα θέματα είναι πολύ μπροστά και ευτυχώ που είναι πολύ μπροστά και ευτυχώ που τα συζητάμε και ευτυχώ που εξωτερικεύονται με αυτόν τον τρόπο. Ε, γι' αυτό το θέμα τοποθετήθηκε ο Βελόπουλο. Φτάσαμε σε ένα σημείο, αγαπητοί μου φίλε και φίλοι, και δεν τρεπόμαστε γι' αυτό, να πηγαίνει σε ένα σχολείο ένα 12 χρονο να μπω κουβέντα. Με φούστα και επειδή ο δάσκαλο καθηγητή αντέδρασε, διώχουν το δάσκαλο για κατά τι φούστε. Και λαϊκά δικαστήρια κιόλα. Δηλαδή αύριο το πρωί θα βγουν όλα τα στο σχολείο να φοράζα ή να βγαίνουν ετόπλε. Έχουν δικαίωμα στην έκφραση. Μα είναι ανήλικα δεν είναι ηλικίου το άραπισε του 18, 19 ή 20 όταν πάει επιστημίνο. Κάθε τρεπόμαστε λιγάκι. Τα έχουμε διαλύσει. Δεν τρεπόμαστε λιγάκι. Και τι είπαμε, εμείς. βάλτε κανόνε αφήσει σε σχολεία τέλο! Τι θα μου πήρε! Πα με φούστα στο σχολείο σου. και χυδαϊσμός. και δεν Φαντάσου να ήταν και σεμνότυφο. Κρατάμε τι λέξει εκμαυλισμό και εκχυδαϊσμό, τις έχουμε στο νου μας όταν ακούμε το ηχητικό που ακολουθεί. Μέσα συνέλληνε, μου έχει επιστολέ του Ιησού Χριστού, του Ιδίου. Γράφει ο ίδιο ο Ιησούς Χριστό. Επιστολή δική του, δικέ του. Θα είστε οι μοναδικοί στον κόσμο που θα έχετε επιστολέ του Ιησού Χριστού, του Θεού μα. Το καταλαβαίνετε, δεν το πιστεύετε. Ορίστε. Επιστολή του κυρίου Ιμώνη του Χριστού. Νάτι, αυτή εδώ είναι. Την έγραψε ο ίδιος χειρόγραφο. Νάτε. Επιστολή του Ιησού μας. Ο ίδιος ο Θεός μας, ο Χριστός μας γράφει επιστολή. Νάτι. νάτι ρε παιδιά. Επιστολή του Χριστού μας, του Ιησού μας. Ο ίδιος ο Ιησούς έγραψε. Εδώ μέσα ήμη. Νιέ ο Θεός και μόνο που το κρατάς στα χέρια μου, να κάνω τις επιστολές του Ιησού, ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο. Αυτό. Αυτό νομίζουν η απάντηση σε όλα όσα που γίνονται. Κελάγαμε το με το Γκίρκο Princeton ηχολύπτης ότι αφού υπάρχει ην επιστολές Μεταγενέστερο κείμενο θα είναι η δικογραφία του Ισού. Ο Πιλάτο, ποιοι είχαν υπογράψει, ο ΚΑΙΑΦΑΣ, δεν υπάρχει δικογραφία. Εδώ το παραμικρό τι γίνει, βγαίνουν οι δημοσιογράφοι με τη δικογραφία, τα στοιχεία τη δικογραφία, θα πρέπει να μα παρουσιάσει και τη δικογραφία. Να την κρατάει στο χέρι όμω, όπω κρατάει και τι επιστολέ του Ιησού. Σε ποια γλώσσα έγραφε ο Ισού και με ποιο τρόπο, με mail. Τότε τι επιστολέ. Αυτά τα ωραία λοιπόν από την επικαιρότητα εδώ την άκρο ελληνοφρενική. Τρίτο μέρος λαού μας πάει στο μαγκαζίνο, τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο γεια σας. Απλά να συμπληρώσα για το Λιμάνι κάτω, όλφ Παύλα Κόσκο, δεν μάλλον τώρα είναι PCT. Όταν το 16 λοιπόν δόθηκε αυτό το κομμάτι, και ήταν τότε καταφυγισμό και αρχίζει αριστερή τη Συρισμένη. Εγώ κάτω στο Λιμάνι και ο Γρίτσα που βγαίνει και στον Πυραία με την κυρατασία. Και μάλιστα μου είχε βγάλει και Παραξούκλι, γιατί του την έπεφτα συνέχεια, ότι δεν τρέπεσε, πουλήσατε το Λιμάνι, πουλήσατε ένα, ένα εθνικό κόσμο, τα ονομάει ο ελληνικό λαό και το ελληνικό κράτο. Όλοι γιατί φροντίζα μιλιά για εσά. Δεν θα σα απολήσουν. Θα δώσουμε μετατάξει γιατί έχουμε μεγάλου ηλικία από το λοιαρο μετάξα, αλλά υπάρχουν συνάδελφοι που εδώ και 7 χρόνια περιμένουν τις μετατάξεις του φίλησα και τη δεξιά. Λοιπόν, όλα αυτά τα αποπρόσκλη. Καλά θα είναι να τα σκεφτόμαστε όταν πηγαίνουμε στην κάλπη μπροστά, γιατί όπως έλεγε ένας πολύ σωφό γέρο από την πολίτη τη Θεσσαλονίκη. Η κάλυ δεν είναι αμονή, αλλά προσέξουμε γιατί γενά άσχημα πράγματα. Φλιά. Θέλω να δώσω μόνο τη στην μου στου. Ε, εργάτες της Κόσκο, κάτω στο λιμάνι μια γήμαι εν πάλι και δεν μπορώ να πάω έτσι έτοιμα σας αδέρφια και να τραγουδάνε όλοι μαζί το μάγκες κι τα γιοφύρια πάτη κλάστεματα τα δικό σας Ξέρω Μάγκες κόψε τα γιοφύρια τον ήχο ε, Η Ήβρης δεν είναι άποψη Είναι απαράδεκτο Τραγικό Παίρνω την κόρη μου προχθέ από το φροντιστήριο και τη κάνω προπαγάνδα υπέρ του Τσίπρα. Πάστο γυάλω, αποκλείεται. Πώ έτσι, να έτσι και εξαίρεση. Λά, και άκου το κολόπεδο τι μου είπε. Τι σου είπε. Άκου παι. να δει, παπά μου λέει. Βλέπω, μου λέει, ότι δυσκολεύεστε με τη Μαμάνα να πληρώσετε του λογαριασμού στο έργο Δεν είναι αυτό μου λέει. Εγώ μου λέει, τα έχω και με την κεραμέο. Με την κυρία Κεραμέο. Γιατί όλα αυτά που γίνονται στο σχολείο μου τα είπε και δεν νομίζω ότι τα πολύ κατάλαβα, αλλά τέλο πάντων τα έχει και με την, με την κυρία Κεραμέο. Γιατί? Φαμμένο Συριζόπουλο το κολόπεδο. Σφάχισμο στο γόνατο. Πώ προέκυψε ότι είναι Σιριζέα. Προέκυψε ότι τα έχει με την Κεραμαίο. Ότι είναι κατά τη Νέα Δημοκρατία. Συμφώνησε, θα ψηφίσει η Σιριζέα. Αλλά μου λέει δεν Α. θα μόνο για του λογαριασμού. Και ότι βλέπει τη μάνα τη και τον πατέρα τη που δυσκολεύονται. Αλλά είναι και η Κεραμαίο μέσα στο κόλπο Κυρία Κεραμαίο. Γιατί? Άρα μπορεί Αυτός να ψηφίσει και τίποτα άλλο όπω είπε. Ναι. Άρα υπάρχει ελπίδα. <laughs> το τηλέφωνο του παιδιού. Να από κάτι λίγο σχετικό έτσι με τη, σχετικό, έτσι, με, λίγο με τη μαγενή που πέρασαν πρόσφατα. Ναι. Ε, λοιπόν, εγώ ήμουν πάρα πολύ κακιμένα, πάρα πάρα πολύ κακιμένα. Δεν έλεγα ούτε ξέρω, εγώ, δεν φαγητό ούτε ζακέτα, να πάρει τίποτα. Το μόνο που κάνουμε με το παδάκι μου είναι να παίζουμε να τραγουδάμε και τέτοια. Και κάποια στιγμή είχαμε κάνει χορευτικό, το χτύπα τα πόδια σου κινέζα για να μην κοψεί μαγιονέζα. Τύπα τα πόδια σου κοινέζα για να μην κοψεί με ταγικά. Χτύπα τα πόδια σου κινέζα για να μην κοψεί μαγειονέ. Χτυπάει τα για να μην κοψεί. Και το παιδάκι μου ήταν χάπατο, δεν τα έπαιρνε τα βήματα και τσακωνόμασταν. Τώρα τη στροφή, όχι τώρα! Γίνονταν τρασφόμπιε που τόρε και το έφερνα πάρα πολύ βαριά που τσακωνόμουν με το παιδάκι μου για αυτό το πράγμα. Και τώρα που μεγάλωσε και έχει ένα γιο που είναι 4,5 χρονών, χορεύουνε ρεζί πάλι χτύπατα από δύο κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Έτσι. Άρα, δύο που συμπεραίνουμε. Ότι δεν πειράζει πάντα τα παιδιά μα αυτό που νομίζουμε εμεί ότι τα πειράζει πρώτον. Και δεύτερον, αυτή η που πολύ ρε γενιές και γενιές. Εδώ, Λιλιπούπολη.